είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος άμα Πάρα πολύ συμπαθής Πάρα πολύ συμπαθής Πού είπατε την πνημονία είναι Είναι. Δεν θα μέρα την ξέρω Όχι, σας ]あの kind of λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η Εγώ δεν δέχομαι το χαρακτήριο. Δεν δέχομαι το χαρακτήριο. Απολύτως η ιδεότητα. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γαθιά του Πασόχου μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα. Έχω γίνεται έξω απ' τα ρούχα εγώ περιμένω μια απάντηση, αν δεν θέλετε να μ' απαντήσετε. <σοπό> δεν θέλω να σας απαντήσω. <σοπό> όμως, <σοπό> <ματατά>. Σας απαντώ, <σοπό> αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε <σοπό> ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί που <σοπό> λεπτές εκλεγμένοι από τον το, <σοπό> <από> το ελληνικό <σοπό> λαό με 258 <σοπό> ψήφους ψηφίζουν <σοπό> ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens.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 Mit dir Lili Mal, wenn sich die später Nebel nebendreh, er wird bei dir Laterne stehen. Mit dir Lili Marley mit dir. Ξένη κατοχή. κατοχή. Είναι στρατιώτε ξένη. Σε και κοστούμι. Γεια σα φίλοι του πλατεία, στο μικρόφωνο που Radio. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte und ich warte auf στο to myradio.com και στο στο πλατεία, πλατεία radio.gr θα δούμε αναρτήσει των Αφιόφοβων, οι οποίοι από ό,τι με ενημέρωσε πριν από λίγο ο Σπύρος δεν θα κάνουν εκπομπή σήμερα εκτό. Αν επίση ο Μπαρδούζα και κάνουμε μαζί στο τέλο τη διγειά, μου κουμπή. Θα δείτε κείμενα του νικτερινού, όπω και ένα άρθρο δικό μου που γράψα αυτέ τι μέρε. Καληνύχτα και μάλ". Το άρθρο Καληνύχτα Κεμάλ» μετά από την επέτειο α πούμε θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη. Συντονιζόμαστε στο πλατεία Ρέδιο. το Όλο το γαλατικό χωριό. Οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων η Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μας. Ονομαστοί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα. <Συρίζει> <Συρίζει> <Συρίζει> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νησί φόρος τον Ιούλιο μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στατόπεδα. Αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή αστέρι. Και το υποκατοχή γαλατικό χωριό ενημερώνεται τις τελευταίες μέρες ότι οι κοργοί της BND παρακολουθούν τους πολίτες του. Είχαμε τους δικούς μας τους τη τους Τώρα μαθαίνουμε ότι ο υπερκοριός της BND, των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, παρακολουθεί τους Έλληνες πολίτες. Και μάλιστα έχουμε μια κυβέρνηση καθαρά υποταγμένη, η οποία δεν ζητάει καλά καλά το λόγο από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, ούτε καν για να τηρήσει τα προσχήματα, για να δείξει ότι δεν είμαστε απικοί τη ψευροζώνης. Επίσης από την επέτειο θανάτου του Μάνου Χατζεάκη για το οποίο ανεβασα ένα άρθρο στο πλατείαrendιο.gr καλλινίκτα Κεμάλ δεν μου βγήκε να γράψω πολιτικό άρθρο εκείνες μέρες λόγω άσχηλης θερμοκληρικής κατάστασης και γενικού ψυχολικών προβλημάτων δεν μπορούσα να γράψω πολιτικό άρθρο οπότε καθώς άκουγα το τραγούδι «Κεμάλ» του Μάνου Χατζηδάκη, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, το οποίο είναι αναβαγμένα μου τραγούδια, έτυχε να δω στο Facebook εκείνη τη στιγμή, την ώρα που άγωγονται το τραγούδι, ότι πέθανε σαν εκείνη τη μέρα, σαν σήμερα, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Οπότε λέω κάποια τύχη, θέλει να γράψω κείμενο για το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη. Here, Σαν μέρες, σαν αυτές μέρες, πέθανε και ο Άρης Βελουχιώτης. Ήθελα να γράψω κείμενο, δεν μου βγήκε να γράψω κείμενο, αφού έγραψε ο Αλέξης. <χωρίς> <φωρίς> <χωρίς> αφού θυμηθήκαν τον Άρη Βελουχιώτη, υπογράψανται στη Βάρκιζα, και οι ταξιδιώτες του Τέξας και του Τάλλας, ε, τότε τι λόγο έχουμε εμεί να μιλήσουμε. <χωρίς> <χωρίς> Πάμε λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτών από την BND, της Γερμανικής μυστικέ υπηρεσίε σε αυτή την περίοδο τώρα που η Ελλάδα έχει μετοκαραπεί σε επικία θρέους των δανειστών της και της μεγάλης τράπεζα της Σφαϊκούρτης έλειδος στα νέα το οποίο δεν διαψεύστηκε ναι μεν αλλά ουσιαστικά ήταν η απάντηση τη γερμανικής πλευράς αλλά εδώ που τα λέμε δεν ζήτησε και το λόγο η γερμανική πλευρά ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες ότι την περίοδο αυτή της απεικριοποίησης της χώρα μας από τους Ευρωκράτες των Βρυξελών και τη ότι αυτή την περίοδο ακριβώ η BND παρακολουθεί τη χώρα μας με κοριού. Α δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η BND, πώς ιδρύθηκε, ποιοι την ίδρυσαν και ποιο ο ρόλος τη γενικά στην Ελλάδα. <Τι> Η BND που είναι τα αρχικά Bundesnachrichten τα γερμανικά που μάθαινα, ονομάζεται η μυστική υπηρεσία της Δυτική Γερμανίας. Να θυμίσουμε ότι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία χωρίθηκε σε δύο κομμάτια, στην Δυτική και στην Ανατολική. Την Δυτική την κατήχαν η Δυτικοί Σύμμαχοι οι Αμερικάνοι, την Ανατολική την κατήχαν οι Σοβιετικοί. Οι Αμερικάνοι και η CIA ιδρύσανε την BND στο έδαφος τη Δυτική Γερμανία, την οποία κατήχαν. Ιδρύθηκε 1η Απριλίου του 1956 και οι εργαζόμενοι τη φτάνουν του 6.050 σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον έτσι λέει το κείμενο που διαβάζω. Ποιο ίδρυσε την BND, τη μυστική υπηρεσία της άλλοτε Δυτικής Γερμανίας και σήμερα της Ενωμένης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας. Ιδρυτής της BND ήταν ο ναζιστής εγκληματίας πολέμου Ράινχαρτ Γελλεν, ο οποίος συνεργάστηκε με τη CIA, η οποία τον θεώρησε πολιτικό σύμμαχό και φρόντισε να μην διωχτεί ποτέ ως εγκληματίας πολέμου. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ε, CAA και οι Αμερικανοί κάναν ένα μαραθώνιο εξαγοράς πολλών ναζιστών πρακτόρων και εγκληματιών πολέμου Μεταξύ αυτών των ναζιστών εγκληματιών πολέμου γερμανών πρακτόρων οι οποίοι δεν δικάστηκαν ποτέ στη δίκη της Ιντεμβέργης ω δοσι... εγκληματίε πολέμου είναι ο Ράινχαρτ Γέλεν ο ιδρυτής της BND αυτός ο οποίο ίδρυσε στη δυτική Γερμανία για λογαριασμό τη CIA και των Αμερικανών την BND. Τότε, μυστική υπηρεσία της Δυτικής Γερμανίας. Σήμερα, μυστική υπηρεσία της όμως Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Μανδύ. Την ίδια περίοδο που οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοί Κυρίως η Αμερικάνική CIA ιδρύανε στη Δυτική Γερμανία, την BND, στην Ανατολική Γερμανία, η οποία βρισκόταν υπό Σοβιετική ζώνη επιρροής, υποσοβιετική κατοχή, ιδρύθηκε από την ΚΚΒ η Στάζε. Στάζη ήταν η μυστική υπηρεσία της Ανατολικής Γερμανίας. Έδρασε από το Φεβρουάριο του 1950, Δηλαδή 6 χρόνια, καθώ φαίνεται, πριν από την ίδρυση της BND, μέχρι τον Οκτώβριο του 1990. Είχε έδρα της στο Ανατολικό Βερολίνο και κατάφερε να εξαπλωθεί αρκετά γρήγορα. Μόνο το έτος 1989 η στάση είχε 91.015 εργαζομένου, δηλαδή από την αμερικανική, Ιδρυμένη BND. Ε, έχει μείνει στην ιστορία στάζει για τις μεθόδους της που αποτελεί παράδειγμα σε εισαγωγικά μυστικών υπηρεσιών και πρακτόρων ή πράκτορες Στάζη ιστορικά. Μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1992, η Γερμανική κυβέρνηση έδωσε εντολή να ανοιχτούν οι φάκελοι της Στάζη. Όμως, όταν επανενώθηκαν οι δύο Γερμανίες, η δυτική και η ανατολική, η Στάζη φαινομενικά διαλύθηκε, όμως δεν διαλύθηκε. Ένα μεγάλο μέρος της Στάζη στρατολογήθηκε από την BND, η οποία πλέον ήταν μυστική υπηρεσία όλης της Γερμανίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η σημερινή BND είναι ουσιαστικά η παλιά BND Συν τους στρατολογημένους της Στάζη, σύν όσους στρατολογήθηκαν τα επόμενα χρόνια Μετά το τέλος του ψυχου <Τι> Ας δούμε όμως πως μάθαμε εμείς, οι Έλληνες γαλάτες, εμείς εδώ στο γαλατικό χωριό ε, υποκατοχή των Ευρωκρατών, των Βρυξελών, του Βερολίνου και της Φρανκφούρτης, πως ανημερωθήκαμε εμείς εδώ πέρα ότι η BND, οι γερμανικές δηλαδή μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν τη χώρα μας. Πως έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και βρέθηκε μια εφημερίδα Καθαρά συστημική, να έχει πρωτοσέλιδο ότι οι Έλληνες παρακολουθούνται από την BND. <Ρι> Όλα ξεκίνησαν από μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο δικηγόρο Nick Harting και την B&D. Ο Harting μήνυσε την BND. Ε, καθώς θεώρησε ότι οι ηλεκτρονικές του επικοινωνίες με ξένους πελάτες μπορεί να παρακολουθούνται από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η B&D δεν έχει τέτοιο δικαίωμα καθώς ο Harting είναι γερμανός πολίτης Go ο Νίκ Χάρτινγκ κατέθεσε ένα έγγραφο στο δικαστήριο με το οποίο έγινε γνωστό ότι οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες της BND προβαίνουν σε παρακολουθήσει για λόγους διεθνούς τρομοκρατίας έχοντα θέσει στο στόχαστρό τους 196 χώρες Ανάμεσα στι 196 χώρες που παρακολουθεί η BND για λόγους τρομοκρατίας είναι και η Ελλάδα Και επειδή προφανώς οι BND όπως και δική μας εδώ οι κυπαντζίδες δεν αρκούνται από το να παρακολουθούν ξένου και Διαπρέπει στο να παρακολουθούν και εντό των συνόρων του δικού του πολίτε, ο Γερμανός Νικ Χάρτινγκ κατέφυγε στο δικαστήριο, καθώ υποστήριξε και είχε δίκιο ότι οι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε δεν είναι για να παρακολουθούν του Γερμανού πολίτε. Παρόλα αυτά, μέσα από αυτή τη δίκη, στην οποία ο Νικ Χάρτινγκ πήγε να βρει το δίκιο του, που κοσπού, οι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε παρακολουθούν Γερμανού πολίτε, όπω κάνουν και οι πατζίνε οι δικοί μα με του Έλληνε πολίτε. Είναι δουλειά του να παρακολουθούν ξένους Από τα έγγραφα τα οποία έδωσε ο Χάρτινγκ στο δικαστήριο Αποδεικνύεται ότι η BND έχει διεισδύσει και παρακολουθεί 196 χώρες Όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία Έχει φτάσει η BND να έχει διεισδύσει και να έχει δίκτυο παρακολούθησες Στη Γαλλία, την έτερη χώρα του άλλοτε γαλλογερμανικού άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή σε δύο μεγάλες χώρες Μεταξύ αυτών των 196 χωρών λοιπόν είναι και η Ελλάδα <σομίλυνα> Όπως έγινε γνωστό μέσα στο δικαστήριο, η επιχείρηση παρακολούθησης σε στόχους της διεθνούς τρομοκρατίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 13 Απριλίου του 1910 από τον Απρίλιο του 10. Τον Απρίλιο του 10 να ότι ξεκίνησε η πρώτη απικιοποίηση των Γερμανών στην Ευρώπη με τη χώρα μας να περνάει σε μνημόνια. Την ίδια περίοδο ξεκινάει η δίσδυση, σύμφωνα πάντα με αυτό που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, της BND, σε 196 χώρες μαζί με τη δική μας, οι οποίε θεωρούνται φυτώρια της διεθνούς τρομοκρατίας. <-X3> Τώρα, σύμφωνα με τη γερμανική που όπως διαβάζω, νόμος G10, οι μυστικές υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να συνδέονται απευθεία τους ψηφιακούς κόμβους που μέσω αυτών γίνεται η ροή της πληροφορίας, της πλειοψηφίας των ξένων επικοινωνιών. Οι μυστικές υπηρεσίες λοιπόν, η BND, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να συνδέεται απευθείας στους ψηφιακούς κόμβους όπου γίνεται η ροή της πλειοψηφίας των ξένων επικοινωνιών. Όταν επικοινωνεί η Γερμανός με κάποιον ξένο, εκτός Γερμανίας, η πλειοψηφία της ροή πληροφοριών περνάει με βάση νόμο του γερμανικού κράτους, το νόμο G10, κατευθείαν στην BND μπορούν να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στο 20% των διακυλούμενων δεδομένων σε αυτούς αναζητώντας λέξεις-κλειδιά στις ξένες επικοινωνίε, οι οποίες σχετίζονται με την τρομοκρατία ή επιβουλές κατά του συντάγματος της Γερμανίας. Η BND και οι υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες Γερμανίας έχουν αυτό το δικαίωμα μόνο επί γερμανικού εδάφους, με βάση τη νομοθεσία τους, γι' αυτό το λόγο και ο Νίκ Χάρτινγκ Προσέβηγες στο δικαστήριο γιατί με βάση τη γερμανική νομοθεσία μόνο ξένος μπορούν να παρακολουθούν οι ντόπιε μυστικές υπηρεσίε. Τα ίδια ζούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ο τεσσίξ βρίσκεται στην Φραγκφούρτη και είναι ο υπερκόμβο επικοινωνιών, ο μεγαλύτερος υπερκόμβος επικοινωνιών του πλανήτη. Μέδρα τη Φραγκφούρτη. Στη Φραγκφούρτη στεγάζει να θυμίσουμε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη Φραγκφούρτη στεγάζει και το Δικαστήριο της Φραγκφούρτης. Σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εγκαταστήσει σε αυτόν ειδικά κλιμάκια με σκοπό την παρακολούθηση και πυροϊσυλλογή υπόπτων δεδομένων τα οποία προωθούνται στη βάση της BND για περαιτέρω ανάλυση. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Spiegel, διαβάζουμε ότι η BND έχει, εγκατα... έχει εγκαταστήσει στον υπερκόμβο επικοινωνιών D6, το μεγαλύτερο υπερκόμβο του κόσμου στην Φραγκφούρτη, ειδικά κλιμάκια, της BND με σκοπό την παρακολούθηση και τη ρεσυλλογή υπόπτων για τις υπηρεσίες της Γερμανίας δεδομένων τα οποία προωθούνται κατευθείαν στη βάση της BND για περισσότερη ανάλυση Αυτή την πρακτική την παραδέκτηκε η γερμανική κυβέρνηση ύστερα από σχετική ερώτηση στο κοινοβούλιο η υπουργό Δικαιοσύνη της Γερμανίας Σαμπίνε, Λόις, Φόισερ, Σάρεν, Μπέργκερ καθώς και υπεκεφαλής της Επιτροπής Γερ, 10, Hans Χάνς ΝτεΟΙΧΙΧ Τα νέα στο ρεπορτάζ τους αποκαλύπτουν και τις εταιρίες οι οποίες κάνουν χρήση του D6 Μεταξύ αυτών των εταιριών οι οποίες κάνουν χρήση του D6 του υπερκόμβου επικοινωνιών, στον οποίο υπάρχει κλιμάκιο της BND, είναι η Forthnet, οι ελληνικές Forthnet, Olden Globe και η κυπριακή Sita. Le cœur ferre les dieux remplis de που κάνουν χρήση υπερ D6, του υπερκόμβου επικοινωνιών DES6, του υπερκόμβου, του μεγαλύτερου κόμβου στον κόσμο, το οποίο εδράζεται στη Φραγκφούρτη και τον παρακολουθεί κλιμάκιο της BND, των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Μεταξύ των 550 εταιριών που κάνουν χρήση αυτού του υπερκόμβου, υπάρχουν δύο ελληνικέ και μία κυπριακή. δύο ελληνικέ είναι η The Globe, και η Κυπριακή είναι η εταιρεία Cita. Άλλοι χρήστες του υπερκόμβου D6 της Φραγκφούρτης είναι η Microsoft, η Apple, η Yahoo, το Twitter, το Facebook, το Amazon, η Deutsche Telekom. παναλαμβάνουμε λοιπόν, εκτός των τριών των δύο ελληνικών, και ο The Globe εταιρεών και της κυπριακής Σύτα που κάνουν χρήση του υπερκόμβου D6, υπάρχουν παγκόσμιες εταιρείε κολοσσί, τους οποίους εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, τους κάποιους από αυτούς, Σίγουρα όλοι μας κάποιον από αυτούς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας oui. Microsoft, Apple, Yahoo, Twitter, Facebook, Amazon, Deutsche Telekom oui. Μέσω όλων αυτών των εταιριών Ο Έλληνας πολίτης μπορεί να παρακολουθείτε Από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες και την BND. Όπω αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, υπάρχουν πηγέ στη Γερμανία που θέλουν την BND να μην αντλεί δεδομένα μόνο από τον υπερκόμβο στην Φραγκφούρτη, τον D6, αλλά να έχει απλώσει τα δίχτυα τη και σε άλλα σημεία εντός της χώρας. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών έγινε γνωστό ότι το 2011 περισσότερα από 2,9 εκατομμυρια email πέρασαν από το μικροσκόπιο της BND. Άλλο... Λέβε-τοι... Le bon pour moi. Là, δηλαδή, για να καταλάβουμε, 2,9 εκατομμυρια email περνάνε στο μικροσκόπιο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ως ύποπτη για σχέσεις με τη διεθνή τρομοκρατία. Δηλαδή, 2,9 εκατομμύρια είναι ύποπτοι με βάση τις προφάσεις των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών για τρομοκράτες, οπότε τα email τους σφραγίζονται και περνάνε στο μικροσκόπιο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών της BND. Jerry, de tous ces sentiments Okay. Για πάμε να δούμε τώρα, πως οι παρακολουθήσεις της BND στη χώρα μας και σε άλλες 192 ώρες του πλανήτη δένουνε με την υπόθεση Snowden και τη CIA. Διαβάζομαι. Στον απόϊχο τη υπόθεση Snowden, δημοσιεύματα στη Γερμανία αποκάλυψαν τη σχέση των αγχώριων μυστικών υπηρεσιών με τις αντίστοιχες αμερικάνικες. Όπως είπαμε και προλίγο, τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες της BND, της ίδρυσε κατευθείαν η CIA την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Στον απόϊχο λοιπόν τη υπόθεση Snowden βγήκαν δημοσιεύματα στη Γερμανία τα οποία αποκάλυπταν την σχέση η οποία είναι σχέση μάνα παιδιού τη CAA με την BND. Όπω έγινε γνωστό από τι αποκαλύψει του Snowden, η BND παραχωρεί τεράστιο όγκο πληροφοριών στην NSA ενδεικτικά το Δεκέμβριο του 2012, ο σχετικό αριθμό έφτασε τα πεντακόσα εκατομμύρια στοιχεία δεδομένα και για να καταλάβουμε που κολλάει εδώ η υπόθεση ο Σνούντεν, ο Σνούντεν τότε είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει ένα δίκτυο κόμβων Επικοινωνίας, από τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες όλου του κόσμου ψαρεύουν αυτός ο κόμβος πηγάζει στην NSA από που οι μυστικές υπηρεσίες πάνε και ψαρεύουν μεταξύ των μυστικών υπηρεσίων αυτών και BND I love 500 εκατομμύρια στοιχεία δεδομένων το Δεκέμβριο του 12. 500 εκατομμύρια στοιχεία δεδομένων παραχώρησε η BND στην NSA το Spiegel τότε έγραψε ότι BND μεταφέρει καθημερινά στην NSA τεράστιες ποσότητες δεδομένων σύνδεσης από επικοινωνίες που έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση. Είναι τα λεγόμενα μεταδεδομένα που με τη σειρά τους περνάνε για επεξεργασία σε τεράστιες αμερικανικές βάσεις δεδομένων οι οποίες συνδέονται με την CIA και την NSA. Ενώ λοιπόν υπάρχει σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, τεράστια κυκλοφορία και καθόλου αντισηστημική, πρωτοσέλιδο, you μας λέ, παρακολουθούν οι Γερμανοί. Λέ, Η απάντηση τη γερμανική πλευρά. Σε ένα ερώτημα που δεν τη έγινε ποτέ επίσημα, εδώ που τα λέμε, από την ελληνική κυβέρνηση, ήταν «Εμένα Αλλά». Η γερμανική κυβέρνηση διαψεύδει τη λίστα παρακολουθήσεων χωρών που αποκαλύφθηκε στο δημοσίευμα των νέων, ενώ δεν απαντά στο αν η Ελλάδα αποτελεί τελικά στόχο παρακολούθησης της BND. Και γιατί αυτός ο Nick Harting τι έκανε, πήρε ένα χάρτη ψάρεψε 190 τόσες χώρες μεταξύ αυτών και τη χώρα μας και τα έδωσε στο δικαστήριο. Ο Γερμανός αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Georg Schreiter διέψευσε το χθεσινό κυβερνητικό briefing στο χθεσινό κυβερνητικό briefing ότι η επίμαχη λίστα που δημοσιεύτηκε στα νέα αναφέρεται σε χώρε τις οποίε παρακολουθεί η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία πληροφοριών, δηλαδή BND. όπως μεταδίδει η Deutsche Welle. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, στερείται βάσεις, ο κύριος Σράιτερ, Georg Schreiter, ο Γερμανός αναπληρωτής και ευρυντικός εκπρόσωπος, υποστήριξε ότι η λίστα περιγράφει απλά περιοχές μέσα από τι οποίες θα μπορούσαν να διέλθουν τις λιπηγνωμιακές διαδρομές που θα ενδιαφέραν τις μυστικές υπηρεσίες. <Τι> δηλαδή, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Γερμανίας, στο να πληρωτεί κυβερνητικού εκπροσώπου <Τι> κύριου Γκέροξ Ράιντερ, δεν ήταν ότι δεν παρακολουθείται η Ελλάδα, ήταν ότι δεν παρακολουθείται ακόμα μαζί με τι 82 χώρες. Και ότι ουσιαστικά που έπρεπε κατάλογο για τις χώρες που θέλουμε να στήσουμε δίκτυο παρακολουθήσεων. Η Ελλάδα όμως έχει χρόνια γερμανικό δίκτυο παρακολουθήσεων το οποίο ενισχύεται πολύ τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε πάρα πολύ την περίοδο τη της, κυβέρνησης, της νέας Δημοκρατίας με τις παρακολουθήσεις ακόμα που φτάσαν η κοργοί μέχρι και τον τότε το Πρωθυπουργό και ενισχύεται ακόμα περισσότερο σήμερα ε, ο Γκέρο Ξράινταρ σε ερώτηση άλλου δημοσιογράφου για το αν η Ελλάδα, επάνω η χώρα μα, αποτελεί στόχο κατασκοπία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, απάντησε: Μπορώ να πάρω μόνο θέση σε αυτά που έχουν δημοσιευθεί και αυτά αφορούν ένα ντοκουμέντο που έχει κατατεθεί σε μία δίκη. Για you Tomorrow I'll treat me happy Just like και You 195 χώρες δηλαδή σχεδόν το σύνολο των κρατών του κόσμου έχουν δεχτεί τη διείσδηση των παρακολουθήσεων της BND. Εδώ να θυμίσουμε ότι και στην υπόθεση Ζίμενς, η οποία τον πολύ ταλαιπώρησε σε στην ελληνική πολιτική σκηνή το σκάνδαλο Siemens έφτασε μέχρι και το λευκό οίκο και την κυβέρνηση Ομπάμα. Το ποια είναι η Siemens, οι της με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες τη BND και πώ μέσω τη Siemens γίνονται παρακολουθήσεις τη BND, θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή που αφορά την υπόθεση Siemens. Στο πλαίσιο επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τι 13 Απριλίου του 10 την ίδια περίοδο που η Ελλάδα περνάει σε μνημόνιο, παρακολουθούνται στόχοι διεθνού τρομοκρατίας. Ως τη, η εφημερίδα ανέφερε τα ντοκουμέντα όπως είπαμε το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος Νίκ Χέρτινγκ σε δικαστική διαμάχη όταν άνθρωπος πήγε να βρει το δίκιο ας πούμε αυτού και των συμπολιτών του σε ένα δικαστήριο λέγοντας ότι με πιο δικαίωμα οι γερμανικές θηματιστικές υπηρεσίες παρακολουθούν Γερμανούς πολίτες. Μέσα από αυτή τη δίκη έτυχε να βγει σε πόσους χώρες οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν κάνει διείσδυση και παρακολουθούν πολίτες. Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, όπου οι πολίτες παρακολουθούνται μέσω του υπερκόμβου, του υπερκόμβου της Φρακφούρτης, του d μέσω του Twitter, του Facebook, του Amazon, της Deutsche Telekom, της Apple, της Yahoo και των ελληνικών εταιριών Fourthnet, On The Globe, καθώς και της Κυπριακής Sita. Για Lola, Lola. Ποια ήταν η στάση της ελληνικής κυβέρνηση, η οποία έχει δεκτεί γερμανική επιτήρηση όλη όλα τα Υπουργεία? Ποια ήταν η στάση της κυβέρνηση Σαμαρά? Καμία επαιρώτηση. Επίσημα, η ελληνική κυβέρνηση δεν βγήκε ποτέ εδώ και τόσες μέρες που διαρρέει, που κυκλοφορεί μάλλον αυτό το δημοσίευμα των νέων και έχει αναπαραχθεί από τόσα site, τόσα blogs όπως το αναπαράγουμε και εμείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση δεν βγήκε δημόσια να απευθυνθεί στη γερμανική κυβέρνηση και τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες με μία υπερώτηση για ποιο λόγο και με ποιου τρόπους και πως γίνεται οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες και BND να παρακολουθούν μέσω κόμβων επικοινωνιών διαλογαριασμού της NSA τους Έλληνες πολίτες θεωρώντας την Ελλάδα ένα φυτόριο τρομοκρατία, που ακόμα και το έγγραφο το οποίο έβγαλε ο δικηγόρος αυτό ο Γερμανός να, μια, να είναι μια μπουρδα κίνηση η ελληνική κυβέρνηση, που ξέρει καλά τη διείσδυση των Γερμανών στην Ελλάδα, ήταν υποχρεωμένη να βγει και να μιλήσει. Εκτό αν ο Σαμαρά δεν ξέρει τη διείσδυση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών μέσω τη Siemens στην Ελλάδα. Εκτό αν οι φίλοι του Σαμαρά στη Siemens, οι συγγενείς του Σαμαρά στη Siemens, οι υψηλά ιστάμενοι του Σαμαρά στη Siemens, η κύκλου Χριστοφοράκου, δεν γνωρίζανε για τι παρακολουθήσει των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και τη BND στη χώρα μα. Ερωτηθείς λοιπόν ο αναπληρωτής Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος στο κυβερνητικό briefing εάν η ελληνική κυβέρνηση απευθύνθηκε στο Βερολίνο για να ενημερωθεί για την όλη υπόθεση, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάρτιν Σέφερ, δήλωσε ότι αυτό δεν συναίδε. Ο ίδιος έχει ακούσει για το ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον ως τη στιγμή που ξεκίνησε το briefing, 12.30 ώρα Ελλάδος, δεν υπήρχε επίσημη ελληνική υπερώτηση ούτε προς το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε προς τη Γερμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, τη γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα η οποία παίρνει τηλέφωνα και κατεβάζει τα πανό του κολάτου και λειτουργεί ω παρακράτος στην Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Προθυπουργός μέχρι και τώρα δεν έχουν κάνει σχετική υπερώτηση στη Γερμανία στη γερμανική πλευρά για τις παρακολουθήσει των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που έχουν βουήξει τις τελευταίες μέρες Αντιθέτω, το κουκουλώνουν μέσα από τα, από τα, τα βατζοκάναλα. Ούτε μία υπερώτηση του ελληνικού, της ελληνικής πλευράς, της ελληνικής κεβέρνησης, μπρος τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα και το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. You have your eyes With your let get more than friendly design I should be brave and fail. Let have no more of it. But oh what's the use when you know I long with you Με wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu gast. Η ανάλυση είναι η μετά από ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βουήξει στα social media, έχει βουήξει στα site και κυκλοφορεί παντού η ελληνική κυβέρνηση δεν βγαίνει να κάνει καμία υπερόβληση στη γερμανική πλευρά και στη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα για το που είναι οι αρμόδιοι, πούμε, να απαντήσουμε για το αν η Ελλάδα είναι σε 195 χώρε οι οποίες παρακολουθούνται από τον υπερκόμβο C6 ε, της BND και των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών την ίδια, λο... την ίδια ώρα που ο Έλληνας γνωρίζει πολύ καλά τις παρακολουθήσεις που λαμβάνουν χώρα από γερμανικές μεσικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και δεν μπορεί να μην τις γνωρίζει γιατί έχει φίλους και συγγενείς ψηλά ειστάμενους στη Ziemens και του κύκλου Χριστοφοράκου. Σχετικά με τις φιλίες του Σαμαρά ε, του τη Ziemens την Κυριακή στη Μαύρη Λίστα όπου μετά από ένα μήνα και βάλε θα συνεχίσουμε το φάκελο Σαμαρά και θα αναφέρουμε και τις οικογενειακές του και φιλικές του σχέσεις με τον κύκλο Χριστοφοράκου Τη ζήμη <Για> <Για> <Για> <Για> Για να ανακεφαλαιώσουμε ό,τι είπαμε μέχρι τώρα. <Για> Έχουμε έναν υπερκόμβο πληροφοριών στην Φρακφούρτη <Για> με το όνομα D6, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος υπερκόμβος του πλανήτη. <Για> ε, ανάμεσα στις 550 εταιρείε που κάνουν χρήση αυτού του υπερκόμβου, βρίσκονται δύο ελληνικέ η Fortnet, και ο Club, καθώς και η Κυπριακή ΣΥΤΑ όπως επίσης η Microsoft η Apple η Yahoo, το Twitter το Amazon, η Deutsche Telekom και πολλοί άλλοι 2,9 εκατομμύρια email πέρασαν στο μικροσκόπιο της BNT, το 2011 με την πρόφαση το ότι οι χώρες αυτές μεταξύ των οποίων και δικιά μας αποτελούν φυτόρια της διεθνούς τρομοκρατίας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι κάτι σαν Αφγανιστάν. Πράγμαστε μέσω αυτού παραδέχονται ένα πράγμα το ότι οι χώρες οι οποίες παρουσιάζονται από τη Δύση είτε μιλάμε για τη CIA είτε μιλάμε για την BND ως φυτόρια της διεθνούς τρομοκρατίας όπως παρουσιάζεται και το Αφγανιστάν είναι χώρε οι οποίε βρίσκονται υποκατέχεια.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 Να δούμε λίγο, επειδή αναφέραμε την ιστορία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τον ψυχρό πόλεμο και μετά, την ίδρυση από τη CAA της BND και την εκπαίδευση των γερμανών πρακτόρων της Δυτικής Γερμανίας από Αμερικάνους πράκτορες, όπως την αντίστοιχη εκπαίδευση των Γερμανών πρακτόρων της Ανατολικής Γερμανίας από σοβιετικούς πράκτορες της ΚΚΒ, οι οποίοι ίδρυσαν αντίστοιχα τη Στάζη. Αναφέραμε επίσης με ότι μετά την πτώση του του Βερολίνου η Στάζη έβαλε Λουκέτο, αλλά πολλά μέλη της στρατολογήθηκαν από την BND, η οποία BND έγινε μετά. Ε, ουσιαστικά η μυστική υπηρεσία... Τη ενωμένη πλέον ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας ε, πάμε να δούμε λοιπόν μερικά ονόματα το οποίο να θυμίσουν κάτι στο φίλο το Γερμανό να θυμίσουν κάτι στο... στη γερμανική πλευρά δηλαδή, να θυμίσουν κάτι στην ελληνική κυβέρνηση να θυμίσουν κάτι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το Σαμαρά για τη διείσδυση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και στρατολόγηση Ελλήνων από την BND, από τη Στάζη και μετά στην B&D ή κατευθείαν από την BND. Να δούμε μερικά γνωστά ονόματα φίλων του Σαμαρά οι οποίοι έχουν σχέση Είτε κατευθείαν με την BND είτε με την BND μετά τη διάλυση της τάζα. Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλο παράγοντα, από τους πιο γνωστού μεγαλοεπιχειρηματίες γεννηθεί το 1939, παλιός του Κουκουέ. Ε, ο πατέρας του ε, Υπάρχει λοιπόν ένας μεγαλοεπιχειρηματίας Έλληνας από του γνωστότερους μεγαλοεπιχειρηματίες γιος γνωστούς τελέχους παλαιού του κουκουέ, της κυβέρνηση του γουνού, ο οποίος την περίοδο ο πατέρας του την περίοδο του εμφυλίου πολέμου το 1949 Αναχώρησε για το Βελιγράδι και το 1955 για την Ανατολική Γερμανία όπου εγκαταστάθηκε συνεχίζοντας την πανεπιστημιακή του καριέρα ως γιατρός ο πατέρας του μεγαλού στην Ανατολική Γερμανία τον ακολούθησε και ο γιος του ο οποίος αποφύτησε το 1962 από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με πτυχίο φυσικής και ειδίκευσης στον τομέα των τηλεεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το 1963, ο γιος αυτός του μεγαλογιατρού, ο μεγαλοεπιχειρηματίας, σημερινός, ξεκίνησε τις επαγγελματικε του δραστηριότητες. Η στάζει, στα αρχαία της Στάζε στον φάκελο, 953 κάθετος 63 αναφέρεται ο μεγαλοπιχειρηματίας αυτός με διάφορα κατά ονόματα το 1963 είχε το κωδικό όνομα ρόκο. το άλλαξε το 1968 και πήρε από τη στάζη το κωδικό όνομα Κασκανδέρ. Και στην πορεία, το 85, άλλαξε και αυτό το όνομα και πήρε το όνομα κρόκου. Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός ο μεγαλοεπιχειρηματίας, ο γνωστός Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας, ο πατέρας του ήταν μεγάλο μεγαλογιατρός, στέλεχος παλιό του Κουκουέ, -Ε, ο οποίος αυτός μεγαλοεπιχειρηματίας αναφέρεται στα αρχεία της Στάζη ρόκο, κατόπιν κασκανδέρ και κατόπιν κρόκους Μιλάμε για έναν άνθρωπο που κατάφερε να κάνει πολλές κερδοφόρες business σε διάφορους τομείς Έχει μια διαδρομή η οποία περιγράφεται στα έγγραφα της γερμανική Ομοσπονδιακής Βουλής τα οποία έμειναν για χρόνια στα ζήτητα Ποιο είναι λοιπόν αυτό ο άνθρωπο, ο ρόκο, η Κρόκους, η κασκαντέρ, πρόκειται για τον φίλο braun. και παλιό γνωστό του Σαμαρά από την εποχή της Πολιτικής Άνοιξης Σοκράτη Κόκαλη Ο Κόκαλης λοιπόν Ο Κόκαλης ή Ρόκο ή Κασκαντέρ ή Κρόκους φίλος του Σαμαρά αναφέρεται στα αρχεία της στάζη. Ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη πολύ γνωστό παλιό του κουκουέ Πέτρος Κόκαλης όπως είπαμε είχε φύγει για την Γερμανία όπου τον ο γιος του, ο Σοκράτης ο Πέτρος Κόκαλης υπήρξε πολύ στενό φίλος του πατέρα του Σιμίτη του Γιώργου Σιμίτη όταν ο Γιώργος Σιμίτης εγκατέλειψε για το του δραστηριότητα στην Αθήνα και ανέβηκε στο βουνό βλέποντας σαν το ερπετό ότι αλλάζουν οι καταστάσεις και θέλοντας να μπει σε καινούρια πόστα. σε μαύρη λίστα για τον Σιμίτη, τον αρχιερέα της διαπλοκής είχαμε αναφέρει τις σχέσεις του πατέρα του Μαλή, με, με να... τους Γερμανούς το... με τους Ναζί και πως ο πατέρας του ανέβηκε στο βουνό ο πατέρας του Σιμίτη λίγο πριν οι Γερμανοί φύγουν από την Ελλάδα όταν η νίκη το συμμάχων ήταν σίγουρα ο πατέρας του Σιμίτη ήταν πολύ στενός φίλος με τον πατέρα του Κόκαλη και όπως είχαμε αναφέρει τότε στη μαύρη λίστα η φιλική αυτή σχέση ήταν μάλλον κληρονομική και οικογενειακή γιατί και ο ίδιος ο Σοκράτης Κόκαλης Απο, ε, έχει πολύ στενή φιλική και όχι μόνο σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σεμίτε όπως έχει ο Σοκράτης Κόκαλης πολύ στενή φιλική και όχι μόνο σχέση με τον σημερινό προθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την πολιτική του Άνοιξη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 Δεν θα πούμε άλλα για τι σχέσει του μεγαλοεπιχειρηματία Ρόκο ή Κρόκου ή Κασκανδέρ ή όπω είναι πιο γνωστό Σοκράτη Κόκαλη με τι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε τη ΣΤΑΖΕ και τη BND. Σε επόμενε εκπομπές της Μαύρη λίστα θα κάνουμε σχετικό θέμα. Απλά θέλω να πω ότι ο, ο Σαμαράς ο οποίος σήμερα δεν βγαίνει να κάνει ε, περώτηση στη γερμανική πλευρά για τις παρακολουθήσεις στο ελληνικό έδαφος έχει φίλο το Σοκράτη προ πρώην πράκτορα της Τάζης. Και, το... και έχει συγγενείς και φίλους στη Σύμμανση στην κύκλο του Χριστοφοράκου. Οπότε θέλω να πω ότι είναι αδύνατον ο Πρωθυπουργό, ο Έλληνα, όπω θέλει να αυτό αποκαλείται, να μην γνωρίζει για τη διείσδυση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και να μην βγαίνει να κάνει έστω για τα μάτια του κόσμου μια υπερώτηση. Γιατί οι φίλοι του, οι Γερμανοί, οι φίλοι εκείνου, του Βενιζέλου, των Γεργιάδιδων και των λοιπών ανοιξιάτικων ακροδεξιών ισ Σιμιταριών, του εξυγχρονιστικού μπλοκ. Γιατί οι φίλοι τους, οι Γερμανοί, παρακολουθούν τη χώρα μας μαζί με άλλες τόσες χώρες. Ανέφερα μόνο το όνομα του Κόκαλη όπως και του Χριστοφοράκου οι οποίοι έχουν κάποιες σχέσεις με τον Σαμαρά και ο Κόκαλης και με την πολιτική άνοιξε κάποτε του Σαμαρά και ο Χριστοφοράκος στον κύκλο του είχε φίλους και συγγενείς του Σαμαρά για να δείξει ότι είναι αδύνατον ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Κατ' όνομα να μην γνωρίζει για τι παρακολουθήσει τη BND στην Ελλάδα. Όπω επίση, θα ήταν καλό να ενημερώσουν οι Έλληνε πολίτε. Εκτός αν τα θέματα αυτά αγγίζουν αυτό που λένε οι Κιμπαντζίδες, θέματα υψή της εθνικής ασφαλείας, οπότε οι Έλληνες δεν πρέπει να ξέρουν ποιοι τους παρακολουθούν, θα πρέπει να μάθουν οι Έλληνες πολίτες τι απέγιναν οι Γερμανοί πράκτορες, τι συνέβη με τους Γερμανούς πράκτορες οι οποίοι συνελήφθησαν σε κατασκοπία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.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 You tonight στον Εύρο, του 2011 συνελήφθη Ένα ένας γερμανός δημοσιογράφος γιατί φωτογράφιζε οχειρωματικές θέσεις του ελληνικού στρατού στην περιοχή. Πόσα γαναλιά να παρήγαγαν αυτή την είδηση τότε. Τον Ιούλο του 11 λοιπόν ένας γερμανός δημοσιογράφος συλλαμβάνεται στον Εύρο γιατί φωτογραφίζει οχειρωματικές θέσεις you? του ελληνικού στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών Ορεστιάδας, συνελήφθη στην παραμεθόριο περιοχή Καστανέων Βίσας, από αστυνομικού του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Οριστιάδας, 46χρονος Γερμανικής Καταγωγής Δημοσιογράφος, ο οποίος εισήλθε σε στρατιωτική απαγορευμένη περιοχή. Ειδικότερα ο 46χρονος Γερμανός Δημοσιογράφος εντοπίστηκε από τους περιπολούντες Έλληνες Συνοριοφύλακες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των κοινών ομάδων ταχεία επέμβαση. Να κινείται με ιδιωτικό επιβατικό αυτοκίνητο επί τη οριογραμμή των χερσαίων συνόρων σε χώρου που υπάρχουν περιορισμοί και απαγορεύσει πρόσβαση. Στην κατοχή του βρέθηκε μια φωτογραφική μηχανή με φωτογραφικό υλικό, η οποία κατασχέθηκε. Ο συλληφθή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδα. Οι κατηγορίε που το βαρύνουν, του βαρύνουν προβλέπονται από τι διατάξει του άρθρου 149 του ποινικού κώδικα, καθώ και. Αλφανί -E, 316 κάθετος, 18-12 του 1936, περιμέτρων ασφαλείας, ο χειρών θέσεων. Στην Go τώρα, στην Go. Το 2012, στο το Μάιο του 2012, ένας Γερμανός υπήκος με το όνομα Haldur Drobnika συνελήφθη σε ξενοδοχείο στο Μαστιχάρι της Χο, έχοντας την κατοχή του ειδικέ συσκευές παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών, επικοινωνιών, καθώς και συσκευή επικοινωνίας με σήματα Στον Στο νησί πήγαν στελέχη της ΕΕΙΠ, ενώ ο εξοπλισμό του 75χρονου Γερμανού εστάλει στην Αθήνα για εξέταση του περιεχομένου του. Η χρήση συσκευή επικοινωνία με σήματα μορς, αν και επαρχαιωμένη, χαρακτηρίζεται ως υπλέον ασφαλή σε σχέση με τις προηγούμενε ηλεκτρονικές συσκευές. Ο 75 χρονο Γερμανός, Μπάλτουρ Ντρόμπνικα, Οδηγήθηκε στο αυτόφορο αποφασίστηκε αναβολή της δίκης του στις 7 Ιουνίου του 2012, αν και ο εισαγγελέα πρότεινε την καταδίκη του για παράνομη λειτουργία σταθμού τηλεγραφέου. Ο ίδιο δήλωσε συνταξιούχο υπάλληλο του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Ακόμα, τον Ιούλιο του 2012, στο σταλασσιωτικό αεροδρόμιο στα Μαριτσά τη Ρόδου, συνελήφθη ένα Γερμανό πολίτη που κυκλοβορούσε παράνομα μέσα στους στρατιωτικούς χώρους. Η σύλληψη την έκαναν οι άντρες ασφαλείας του αεροπορικού αποσπάσματος Ρόδου οι οποίοι παρέδωσαν το Σιλιθέντα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. <Τι> Και πολλά παραδόθου έχουν τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται Γερμανοί στις χώρου που απαγορεύεται να βρίσκονται για λόγου εθνική ασφαλείας στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ενημερωθεί ο Έλληνα, ή είναι θέμα υψή τη εθνική ασφαλεία, όπω το λένε οι κουμπατζίδε, τι δουλειά έχουν να βρίσκονται οι Γερμανοί υπήκοοι μέσα σε στρατόπεδα και να φωτογραφίζουν δεινώντα δημοσιογράφοι. τι δουλειά έχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ιστορικών τη Γερμανία να κάνουν πρακτορυλίκια στην Ελλάδα και δεν πρέπει ο Πρωθυπουργό, ο Σαμαράς, ο Έλληνας κατά όνομα και δήλωσή του Πρωθυπουργό, ο φίλος από την εποχή της πολιτικής άνοιξης του πράκτορα της Στάζη κόκαλη σοκράτικο κόκαλη και ο οποίος έχει συγγενής ο Σαμαράς δίπλα στον Χριστοφοράκο, στη Ζήμενς δεν πρέπει να ενημερώσουν του Έλληνε πολίτες τι συμβαίνει τουλάχιστον τώρα με τη νέα είδηση για τις παρακολουθήσει στο ίντερνετ, στα τηλέφωνα δεν να, να ενημερωθούν οι πολίτε οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτού του κόμβου επικοινωνία. Λοιπόν, μια παρέμβαση εδώ πέρα. Έλληνο κύριου. Ήθελα να πω ότι ο παξερά στην προηγούμενη εβδομάδα και στο φοντόγ και στην εκπομπή που κάνει στο κόκκινο. Έγραψε και είπε ότι βρέθηκε. Δεν θυμάμαι το όνομα αυτού του τώρα, ήταν πάντα στο δεξί χέρι του Σαβάρα. Όχι ο Όχι ο Πολλά δεξιά χέρια, Σαβάρα. Έχει πολλά δεξιά χέρια, δεν ξέρω πόσα αριστερά έχει. Λοιπόν, στον υπολογιστή λοιπόν, αυτού του τύπου βρέθηκε ένας ιός ο οποίος αυτός είχε τη δυνατότητα να κάνει δίκτυο με όλου του υπολογιστέ στο γραφείο του πρωθυπουργού Δηλαδή, μπορούσε να υποκλέψει οτιδήποτε από οποιονδήποτε υπολογιστή. Mm -hmm. Βρήκανε λοιπόν αυτό τον ιό εκεί μέσα γιατί να φωνάξουν την Κίτ ή κάποιον ειδικό τέλο πάντων τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο να βρουν ποιο τον τοποθέτησε, τι συνέβη όλα αυτά. Ανταυτού, απλώ τον έσβησαν μόνοι του και έληξε υπόθεση. Και το έχει αποκαλύψει λοιπόν ο, ο Βαξεβάνη και. Έχει θέσει και ερώτημα βέβαια προ το γραφείο του Πρωθυπουργού και περιμένει απάντηση νομίζω μάταια. Αν περιμένει. Εντάξει, όταν ο Πρωθυπουργό έχει πριν το λέγαμε φίλο από παλιά τον Κόκαλη, τη Στάζη, και όταν έχει συγγενεί του δίπλα στο Χρυστοποράκο. Yeah. Ξέρει yeah. ο ίδιο yeah. ο Πάκτορη Λίκη, ξέρει yeah. από τέτοια πράγματα. Yeah. Δεν χρειάζεται yeah. να πονάξει τον ίδιο, μάλλον. Όπω συμβαίνει από μόνο νομίζω ότι yeah. αυτό που λέμε yeah. το Πάκτορη κράτο τελικά είναι η Γερμανία. Οι οποίοι προφανώ κατέχουν αρχεία για όλου αυτού, δηλαδή από την εποχή Σιμίτη. 195 χώρε είναι από την παρακολούθηση. Ναι, καλά. Έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή. Δεν πέφτουν από τα σύνορα, yeah. ξέρουμε γενικώ ότι υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία και πολιτική κατασκοπία. Mm. Οποιαδήποτε χώρα προσπαθεί να κάνει αυτό με άλλε χώρε, δηλαδή να έχει στοιχεία, γιατί όποιο κατέχει την πληροφορία και τη δίνει. Δεν με εκπλήσει το γεγονό αυτό, ε, όμως μπορώ να εξηγήσω συμπεριφορές κυβερνητικών διαφόρων όταν, κοιτάψε, και... όταν ξέρουμε ότι βρίσκονται στα κοιτάπια τη οποιασδήποτε μυστικής υπηρεσία και βέβαια όταν ξέρουμε ότι οι μυστοί της δικής μας παλαιότερα κύπ σήμερα πληρο... ΑΕΠ πληρονόντουσαν απευθεία από τη CIA και ξέρουμε ότι ο Παπαθαίου το σταμάτησε αυτό ο Ανδρέας Παπαθαίου όχι από σταμάτησε η CIA να πληρώνει τους πράκτορες μας απλώς αντί να μισθοδοτούν τα απευθείας από τη CIA στέλνουν τα λεφτά η CIA εδώ στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί πληρώνονται Επομένως δεν πέφτουν, τουλάχιστον όσο με δεν πέφτουν από τα σύννεφα αλλά καλό είναι να τα λέμε αυτά, να τα ακούει ο κόσμος για να είναι υποψιασμένος και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Και κλείνοντας την εκπομπή, να επαναλάβουμε ότι τα... ο κόμβος, ο υπερκόμβος, ο μεγαλύτερος στον πλανήτη, ο D6, ο οποίος βρίσκεται στη Φραγκφούρτη, είναι συνδεδεμένος με social media, χώρια τα τηλέφωνα, με social media, το οποίο χρησιμοποιεί ο Έλληνα και όχι μόνο κάθε μέρα Οι εταιρείες Κολοσίτσα έχουμε αναφέρει πολλές φορές σήμερα είναι η Microsoft, η Apple, η Yahoo, το Twitter, το Facebook, το Amazon και η Deutsche Telekom και πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι απευθεία συνδεδεμένοι στον υπερκόμπο της τον οποιο, τον οποίο, στον οποίο έχει κλιμάκιο η BND, για να δίνει πληροφορίες κατευθείαν στην NSA όπως βγάζει το δικαστικό έγγραφο και επίσης να πούμε ότι μεταξύ των εταιριών οι οποίες κάνουν τη χρήση του υπερκόμβου D6, να το ξαναπούμε, είναι δύο ελληνικές, η Fourthnet και η Globe, καθώς και η Κυπριακή Sita. Είναι η γερμάνικα για σήμερα Στο μικρόφωνο από το Μονάκης Παναλιώτη και ο νυχτερινός τύπος Θέλω στο τέλος και να πούμε ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσουμε Οι αρθεόφοβοι με... με μένα Ακουσιάζοντας τη... του αρχηγού Του αρχηγού Του καπετάνιο Χωρίς τον καπετάνιο Ακουσιάζει ο καπετάνιο και όμως θα, εντός ολίγου θα έρθει ο Μπαρδούζας, ο οποίος θα σε συντροφεύσει να κάνετε μαζί την εκπομπή, μου είπε ότι θα μιλήσετε, λέει «επιπαντός επιστητού». «Επιπαντός επιστητού» Ναι, και έχει και πληροφορίε και και για μια καινούργια μέθοδο ε, ε, χειραγώγησης, κάτι πληροφορίες μου έρχεται για κάποιες στα χειδίνοι και κάτι τέτοιο. Τα αρχιδίνη, μάλιστα. Λοιπόν, ακολουθούν αθεόφοβοι, χωρίς τον καπετάνιο τους. Καλά να πάθει, αφού πήγε να δουλέψει. Ναι. Ε, γιατί στα Αρχιδίνη. Ε, αγωνιστικούς ηρετισμούς, σε όλο το γαλατικό χωριό. <σühl> <σühl> αυτό γίνεται γιατί. Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία, η μικροοικονομία,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 Μας αγαπάνε Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Ας δώσουμε κάποια κλειριακή πράγματα. Ο Άγγελος και οι Γερμανοί είναι μεγαλύτερο φίλοι Δεν γνωρίζω κανένας άλλος που ο φουχτελ είναις πάρα πολύ συμβατής τον γνωρίζεις πάρα πολύ συμβατής, φουχτελ, πάρα πολύ Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. Θα λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεώδη. Εγώ δεν δέχομαι το χαρακτήρα. Ιδεώδη. Απολύτω ιδεώδη. Το Απολύτω. Και στα του Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω τα ρούχα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 Neti lele malen wenn sich die später Nebel drein er wird bei dir wo hell er steht mit dir lele ξένη κατοχή παρακαλούμε ανητήτε ξένη κατοχή είναι στρατιώτε, δηλαδή, στρατιώτες ξένοι με γραβάτα και δηλαδή.